Έλα ρε, φίλε, Έλα. Με τον Άδωνη, γιατί έχετε βάλει όλη τη Έτσι, χωρί λόγο, είμαστε τρελοί. Δεν πάμε καλά. Έλα, να σου πω κάτι. Ο Θεό πέταξε δύο τσουβάλια μαρκή για να τη όλο ο κόσμο. Τώρα το πήρε ο Άδωνη μόνο του, τι να κάνουμε τώρα. Αν το πήρε μόνο του, εγώ νόμιζα ότι ήταν μέσα στο ένα τσουβάλι. Όχι, ρε. Γιατί τη μοιράζει άφθονα τη και ο Ε, την πήρε μόνο του αυτό. Ένα τσουβάλι μόνο του το πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν ο Οβελίξ που έπεσε μικρό στη χήτρα. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο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 Ας πούμε Και θα κουμπάει πάνω μου αυτό που έχει ακουμπήσει στον ξένο, τον εσχρό. Ναι, άκου και μετά βγήκε ότι αυτά τα ακουστικά και τα νησέρια και λοιπά που λε, του τα προμηθεύει ο Παναγιώταρο. Του αποκλείεται. Ναι, μάλλον είναι ψέματα αυτό. Όχι, ο πάλι. Α, ο πάλι μόνο όπλα. Λάθο. <laughs> μόνο όπλα και μηχελάκι. Έλα, γεια. <laughs> Έλα, ρε φιλέ. Έλα, ρε. Φιλάκια στο Μπιτσάρα μου στην Γερμανία, στην εφ... Ή, να μου χαθείτε από δοχάμο και έτσιδε, Δεύτερον μπολ δεύτερα ακούγατιν εκμεις εκοσέρβακη γιατί ήχα τρεχάματα και είδατι εντόπισα τις δηλώσει του θόδρου ρε για το ποτάμι τι έκανε πριν 15 μέρε και τι έκανε μετά μήπως κινέν τον δılıyor θόδρου αυτή τη βδομάδα neutrinos για το ποτάμι γιατί αυτή την εβδομάδα είναι φανατικό. την άλλη εβδομάδα μπορεί να ψηφίσει ζήμερο βγάζεις κι πιο πολύ μήπως πει εντολέσεις απ το αφετικό το βλέπε ο μπομπολάκος κι tú θόδρακο τον νύσου γιατί θα σας επιδείξουμε έλεος αυτή τη παράταση πια ότι ο μπομπολάς πήσω απ' όλα έλεος πού πάει με αυτό μια λό μου ε είναι και κανάδιο επιχειρηματίες ακόμα Θα λέμε όλα. Έναν μάθα με έναν θα λέμε. Να φτιάχτη κάτι άλλο. Έχω το πεθερό μου εδώ. Τι έχει, το πεθερό μου, ε! Α, παπα, παπα. Μην σου πω τι κάνουμε τώρα. Δεν θα το πει όμω. Να αργιλέ. Όχι, τρώμε ρε, μακά. Τι τρώτε. Τρώμε φαγητό, αν δεν. Αφού βγήκαμε στι αγορέ, δεν θα τρώτε φαγητό. Λίγε. Λίγε. Χάρη στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί τρώτε. Γιατί πετύχαμε επιτόκιο κάτω από 5%. Μου δεν εκτιμά. Πρώμα Σύριζε. Ρε, με δώσει, ρε, βλμιαρί. Σε έδωσα ήδη. Όχι, το που. πω τώρα. Μου λέει ο μου ότι φταίει το πάμε, που πάει και κλείνει τα λιμάνια από το λι μα το πορνόγερο Που ξεχάστηκε ένα κονσερβοκούρτσι και δεν πήγε στο το λαιμό του. Πορνόγερο, δεν λέει. Τότε τι, τι θα το πω. <laughs> Είναι μια κονσέρβα, τον περιμένει, έχει πάνω το όνομά του. Φυλάκι δεν λέει κύκνο, λέει ο πορνόγερο, ο παθερό. Φυλάκια, πάρτονα, πάρτονα. Δεν Εδώ θέλω. Προσυγχαμένο Έλα, έλα, γεια yeah. Αποστολή Καλησπέρα σας, μα τι κάθαρμα είναι αυτός ο γαμπρός σας Τι να σου πω Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρχικός, κάτι λοιπόν, ιδέες το πάμε, το Δεν ταιριάζουν στην εποχή μας ναι. Εγώ θεωρώ ότι με σας μπορούν να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, μια σοβαρή κυβέρνηση, κάτι Είναι, είναι, είναι απ' όλα Είναι απ' όλα Λοιπόν, χάρη και φίλες. Αυτοί θα μας φάξουν καμιά ώρα ναι. Με κάποιο κονσερβοκούτι, πολύ το φοβάμαι. Καλησπέρα καλησπέρα. Καλησπέρα καλησπέρα. <laughs> Τολείο λίγο φτιάξει λιγοτελί. Λοιπόν, ο στάμπλο το Δωράκης με έχει πίσει από στόλι. Ναι. Ναι, ναι, έχει ένα λόγο πρωτοποριακό, ανατρεπτικό. Είναι η μόνη λύση, νομίζω. Και ήταν να δει. Πού είσαι ναι. πάνω, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να πω. Θαρονίκη, ο... καλά κατάλαβα. Κάπτησε στα βόρεια, ε, να τα προσέξει αυτά. Ό,τι μπορώ να χρησιμοποιήσει. Αυτά έρχονται από τη φύρωμα, απ έξω, δεν είναι δικά μα. Καλάει <laughs> το μυαλό, να τα κόψει αυτά. Ναι. Αυτά καπτήσει και μετά θα έρθει στο δωράκι. Λοιπόν, α σου Σταύρο Θεωράκι μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον εμετό που προκαλεί ο Να προσέχεις τα λόγια σου για τον τζίμερο. Γίνομαι έξαλλος Δεν θα παιδί μου Τζίμερο λέω, τζίμερο και ξερό ψωμί. Να προσέχεις τα λόγια σου. Να προσέχω. Τζίμερο με τη ζωή στρατιώτη. Τζίμερο, όρνη αγάπη πρώτη. Συγχαρητήρια στον τη Τζιστεφάνου και στην ομάδα του για το φασισμό ΣΑΕ. Εντάξει, συγχαρητήρια τώρα. Να σταυρώσουμε κανα ψηφοδέλτια να τα στείλουμε στο Τζίμερο. Ναι. Γιατί στι εκλογές δεν θα βρει που δεν θα βρει τη δικιά του την ψήφο. Να του στείλουμε να έχει καρποστάλ τη δικά μας. Τέρμα. Οι Μίτρελι που κάθε λίγο και λιγάκι κλείνουν το κέντρο τη Αθήνα. Η Μίτρε, 2030 άτομα κάθε φορά παραβιάζουν τον νόμο και κλείνουν το κέντρο τη Αθήνα. Είδε το οργισμένο solarium που βγήκε στο Μέγα. Εκεί, Μegasky, δεν ξέρω που βγήκε. Και έλεγε για του η Μίτρελου που κλείνουν του δρόμου. Πιο ΜεSky, παιδί που μπορεί να στο Μέγγα και στο σκάι. Αυτός... Στο mega sky τη μία μέρα. Ναι, ναι. Έτσι. Βγήκε, από εδώ και από εκεί, ε. γύρισε ε. τα πάντα. Ε. Έπιασε όλη τη διαπλωτική αγκαλιά και λέει, παιδιά στη ρίξτε κάτι πρέπει να γίνει. Ε. Και που δεν βγήκε. Καμένο από χέρι είναι αυτό, αλλά. Σε έναν μη α... διαπλεκόμενο βγήκε αυτέ τι μέρε, όχι. Ε, όχι, σιγά-σιγά, σοβαρό, ρε. Έλεγε, έλεγε για του ημίτρελου που κλείνουν του δρόμου και οι μαγαζάτορε δεν έχουν να. Ναι, βέβαια. Ναι, <συμή> να πήγαινε σήμερα, α πούμε. Κάθε μία που κάθε οι ημίτρελοι δεν έχουν και κλείσει του δρόμου. Γεμάτο ο κόσμο. Αυτά τα 30 άτομα είναι μέσα στα μαγαζιά. Γυρνάνε όλοι τα μαγαζιά, κάνουν τουρνέ και ψωνίζουν τι άλλε μέρε. Έτσι, έτσι, έτσι. Απλά του γυρνάει το μάτι που κεπού και κλείνουν και ένα δρόμο. Και σήμερα, τώρα, α πούμε, που είναι κλειστοί όλοι οι δρόμοι. Κάθε τρει και λίγο πιο αξιωματούχος. Τι με τη Μέρκελ εννοείς το... αυτοί δεν είναι μη τρελή. Αυτοί έχουν σώστας φρένας. Α, εντάξει, και δεν είναι, είναι, είναι και 30 το... είναι παραπάνω. Είναι Οι 30 το... είναι το πρόβλημα. Ε, είναι για το καλό μας αυτή, Είναι για το καλό μας. Για να μην πάθουμε τίποτα. Σα τίποτα. ήρθανε. Σου λέω φόρεσε κάτι σιγ. Αγόρασε μια μάρκα. Φόρεσε κάτι ωραίο. Επειδή βγήκαμε με αγορέ. Τώρα θα πάρω. Όχι μόνο για τι αγορέ. Για πού άλλου. Για να δείξει την καλή σου την ψυχή, βρε, παιδί μου. Έχω εγώ καλή ψυχή, μουρασαι. Τι είναι αυτό που λέει τώρα και εσύ, ξεκούρκια. Είσαι μορο. Δεν βλέπει τον άλλον τον άνθρωπο που δίνεται ωραία. Ποιο δίνει τώρα. Ένα. Ο, ο Άρης. Ε, Ναι, ναι, ποιο άλλο. Ο άρισε ο κομμέζο, αυτό είναι αλήθεια. Το Δήμαρχόπουλο. Αυτό θέλουμε. Αν θέλει κάτι για την Αθήνα, είναι κάποιο που δίνειται ωραία. Έ αυτό. Και έχει καλή αισθητική. Τάλανα. Δεν πανάχουμε σκουπήδια. Άσκηου. Απορούρου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 Να σου πω, είδα το φασισμό σα. Σ' άρεσε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Βέβαια, περίμενα περισσότερα για να πει για τη σχέση με του φασίστε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγα πράγματα είπε. Καλά, φασισμό ΑΕ λέει. Δεν λέει φασισμό ΕΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ΑΕ. Ε, ΑΕ. Οπότε δείχνει μια χαρά τη σχέση που έχει με όλε τι εταιρείε. <χι> με όλου <χι> του εφοπλιστέ που συμβαίνει να είναι και καναλάρχε. Βλέπει εκεί, λέει τα ποσοστά ιδιοκτησία του Μέγκα, του Sky, του Σταρ, όλα. Του Αντένα. Καταλαβαίνει ακριβώ όλο το παιχνίδι πώ Λοιπόν.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 Ξεκίνησα από το Πασόκ, πέρασε στου ολόγου, τώρα στου όχθη του ποταμού, ξέρει. άκρη του ποτάτε κάθε ο Καφεντσόπουλο. Ε, στην άκρη θα καθοδόρο. Πώ θα καθότανε. Και το ποτάμι είναι... στην άκρη βγάζει αυτά που ξεβράζει. Τα, τα ξεβράσματα. Δηλαδή. Εκεί κάπου είναι και ο καφεντζό. Ο καφεντζόλο λέει Γιώργο, προχώρα! Αλλάξε τα όλα. Το θυμάσαι; Πώ δεν το θυμάμαι καλέ. Ότι ποιο θα είχε ο Θοδωράκι μέσα αν δεν είχε γυρολόγου. Το πείστε να πάρει να συμπληρωθεί. Ε. Δηλαδή είναι κρίμα να μείνει ο μπει Αν και δεν τον κόβω για γουρύ, τέλο πάντων. Α τον πάρει να τελειώνει το ποτάμι ώρα Εντάξει, αλλά τολικά καλύτερα, ρε, φιλέ, η Λουκά παρόλο Ποιο Άη. στο σύνεχο στη στον Άρη. Άρη? Τον Άρη Είχαμε τον Άρη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα, τώρα θα έχουμε και τον Άρη ε, Ναι, το και τον Άρη Αθήνα, αυτό ναι. Και ο στο από αυτού του 30 αργόσχολου ή μήτρελου που κατεβαίνουν και κλείνουν το κέντρο. Ε, ε, είμαι. Από αυτού είσαι? Ναι, τη διάβαση για μια στιγμή. Ναι μακριά Τώρα θα μου πεις αν τα βλέπεις από κάποια ταράτσα μέσα σε μια πισίνα, δεν μπορείς να κάνεις καλή εκτίμηση. Ναι, δεν έχεις δοκιμα. Σου φαίνεται λιγότερη. Μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για την ελληνική οικονομία. Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, η χώρα μα, η Ελλάδα, επιστρέφει στι αγορέ. Η Στεφανίδου ήταν ρε, αυτή που έλεγε για, το, για ότι βγαίνουμε στι αγορέ. Ποιο θα αντάλεγε παιδί μου. Είδε... Καμιά ξεκάρφο, η Τατιάνα. Σιτά... Ασχολείται χρόνια η Τατιάνα με αυτά τα θέματα. Να σου πω κάτι, είδε η Τατιάνα όμω πώ σκίζεται για τα παιδιά τη, για την οικογένειά τη και για τον άντρα τη. Τι, Τι να κάνει, θα γλύψει όπου μπορεί να κρατήσει τη θέση. Τι να κάνει. Χτε άκουγα τι καθαρίστρε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Οι οποίε είπανε ότι η μία είναι από το βόλο και μένει στην Αθήνα, η άλλη από κάποιο άλλο μέρο μένει. Τη φιλοξενή μια κυρία εδώ στην Αθήνα. Και υπάρχει αλληλεγγύη και θα το παλέψουν μέχρι τέλου για την οικογένειά του. Από εκεί και πέρα η Τατιάνα κοιτάει το σπιτάκι τη, το ναντούλι και το σκαφάκι τη. Αυτά να τα βλέπει ο κόσμο που παίρνει 300 ευρώ με το κάμπα η Τατιά να παίρνει παραπάνω. Ήταν ασφάν δεν ξέρω παίρνει, τόσο Ε, φίλοι, ήθελα να σου πω το εξή: Εγώ δεν θα ασχοληθώ με όλε αυτέ τι. Χαζομάρε να πούμε που μα προσβάλλουν όλου. Ήθελα να σου πω το εξή. Είχα έρθει στην ε, Αθήνα και κατέβηκα ρε φίλε στο πάρκο Τρίτσι. Τι έκανε στο πάρκο Τρίτσι. Στο πάρκο Τρίτσι. Για πόλη ρε παιδί μου, με την οικογένεια. Ναι. Εν το μεταξύ, εκεί πέρα είχαν, έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατασκευή με λιμνούλες με ποταμάκια, με κόλπα. Το οποίο το έχουν αφήσει τώρα φίλε στο έλεος. Δηλαδή γενικότερα όλο το πάρκο είναι στο Έλαιο. Έπαθα την πλάκα μου, δηλαδή κόσμο απίστευτο και το πάρκο Είναι μια κατάσταση άθλια. Δηλαδή, αυτή η λίμνη εκεί πέρα εξαιρένεται, είναι σαν βάλτο. Και ξέρει, μέσα ζουν ψαριά, ζώα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα. δηλαδή και χλωρίδα και πανίδα και τις παναγία στα μάτια. Και το έχουν αφήσει στο έλνο αυτό το πράγμα. Και έλεγα τώρα να πάρω τον αποστόλο. Προβληματικό μου φαίνεται. Προβληματικό. Λοιπόν, προτείνω προβληματικό. κάτι. Έχω πρόταση. Ε, ιδιωτικοποίηση τώρα. Δεν ξέρω για Έλα, παιδί ιδιωτικό. μου, τώρα πάει χαμένο το πάρκο. Τώρα, τώρα σε ιδιώτη Είχο. να ανασάνει το πάρκο. Να μπει και ένα μέσα να <εράσει κόσμος> Εγώ θέλω. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να βλέπουμε τι πάπιε. Αγοράζεται η πάπια, όχι. Τη φορά, όχι. όχι, δεν μα αφήνουνε. Να δούμε τι λιμνούλε, βρία και λιχίνε έχουνε. Το τρενάκι δεν δουλεύει. Άλογα δεν μπορεί να κάνει. <σ> uh> το ποδήλατο. <σ> uh> δεν έχει τροντό <σ> <σ> δρόμο έτσι. για ποδήλατο. Μια παλιό καφετέρια, λοιπόν. Κάντο μόλι να τελειώνουμε. Όχι, ρε, όχι. Τι όχι, παιδί μου, χαμένο πάει το πάρκο, θα ξεραθεί. Παπάκι, forever, όχι, μπλε. Παπάκι, να σου πω. Θέλω να πει στον Τζολιά να κάνετε τα γυρίσματα τα εξωτερικά. Πηγείτε και κύριε φίλε, έτσι να το αναδείξετε λίγο το θέμα. Δηλαδή, πρόταση, κατεβάζω πρόταση. Πηγαίνετε λίγο μπα και κινητοποιηθεί κανένα εκεί πέρα. Τρει Δήμοι είναι. Και δεν μπορούν να συνοηθούνε. Δε... Πε το μου, θα σου δε... ευχαριστώ. Κοίτα να δει ε... η άτιμη η μοίρα που το έριξε το πάρκο σε τρει Δήμου να μην μπορούν να συνοηθούνε και δε... να έρθει ένα ιδιώτη μεσία να λύσει το πρόβλημα. Να... να μονιάσουν οι Δήμοι. Ό... Όχι, θα... δεν θα γίνει, θα γίνει. Εγώ στο το λέω. Ό,τι θα γίνει, εκεί το πάνε. Αλλά το θέμα είναι να κινητοποιηθούμε όλοι. Ακόμα και εμεί, δε Ακόμα και εμεί που πάμε στο για μια βόλτα εκεί. Εσείς αν μπορείτε ρε φίλε Πηγαίνετε κάντε ένα εξωτερικό γύρισμα εκεί πέρα Αφού πάτε εσείς παίρνετε τα πουλά και τα λαγκάτια Ψάχνουμε ενδοκρινολόγο άμα θες πες το Την ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλού Κανένας όμορος, κανένας δήμος Δεν έχει έναν ενδοκρινολόγο ούτε ιδιότητα Ούτε με ιδιότη, οπί, ούτε, ιδιότη, ούτε ιδιότη, με τίποτα Άμα γουστάρεις, κάλω το Μην μένει ξαμαρά, Μένι Τζέλο και οι υπόλοιποι να αγαπάνε την Ελλάδα. Ούτε καταλαβαίνουν από μικρέ απεργίε. Αν δεν κατέβει κάτω όλη η Ελλάδα για να σώσουν τα παιδιά του και τα εγγόνια του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Κι όποια κυβέρνηση και αν βγει απάνω και δεν του τιμωρήσει, παραδειγματικά που φέραν τη χώρα μα στην καταστροφή, δεν θα είναι Έλληνε. Δυστυχώ ο λαό θα του τιμωρήσει. Θέλει αργά, θέλει γρήγορα θα του τιμωρήσει. I'm <laughs> sorry.